Καλό βιβλίο του για τον Φλομπερ «Ο Ηλίθιος της Οικογένειας» ο ηλιθιος της οικογένεια, περιγράφει την χαρακτηριστική όπως λέει τεχνική του Βολαβουάλ δηλαδή του κόλπου που κάνει το πετούμενο να κινητοποιεί τα φτερά του και να αφήνεται να πάει με το ρεύμα θεωρεί πράγματι ότι μια κρίσιμη στρατηγική του Φλομπερ και εν συνόλο της νεωτερικής γραφής είναι αυτή ακριβώς να αφήνεσαι να κινητοποιήσει μες στην κοινοτοπία και να πας κατά την φορά της, αλλά για να φτάσεις στον προορισμό σου. Να την αξιοποιείς κατά κάποιο τρόπο, υπό τον όρο βέβαια, ότι ο προορισμός σου είναι οι αντιποδέστης, τη. Να την πλαγιοκοπείς, θα λέγαμε διαφορετικά, χρησιμοποιώντας την για να την ανατρέψεις. Να αφήνεσαι λοιπόν και μες στη βλακεία, που όπως έχουμε ξαναπεί είναι κοινωνικό προϊόν και ο μηχανισμός παραγωγής του είναι η κατανάλωση κοινοτοποιών ακριβώς. Επισημένοντας αυτή την τεχνική ο Σάρτρ στην ουσία μας υπέδειξε και έναν τρόπο να κάνουμε ένα τεστ. Να δούμε δηλαδή πότε η λογοτεχνία περνάει ένα όριο πέρα από το οποίο δεν λειτουργούν τα τεχνάσματά τη. Υπάρχουν πολλά όρια προς πολλές κατευθύνσεις τα οποία μπορεί να φτάσει η λογοτεχνία και έπειτα να καταρρεύσει, το πιο κρίσιμο είναι αυτό. Αν μπορεί ή όχι να διαχειριστεί προ τη το κινότοπο. Αν μπορεί ή όχι να διαχειριστεί προ τη διάχυτη βλακία. Και ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή τη στιγμή η λογοτεχνία παραδέρνει σαν πετούμενο που προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μέσα σε υπερβολικά δυνατό άνεμο, είναι επειδή και η κοινοτοπία και η βλακιά άλλαξαν πίστα και βρίσκονται σε ένα επίπεδο μη ανεκτό πλέον. Και ως προς αυτό δεν θα έπρεπε να υποτιμήσουμε το μηχανισμό αλλαγή πίστα. Δεν θα έπρεπε να υποτιμήσουμε αυτό που προσποιήθηκε το στυλ και μάλιστα όχι το στυλ στη λογοτεχνία, αλλά το στυλ στον σύνολο βίο Στο ευζίν Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε Το lifestyle που είναι Ακριβώς ο τρόπος Να παραγίνει Ισχυρή η βλακία Rudolph. Rudolph. Please, please, please. Rudolph. Rudolph. Και επειδή η λογοτεχνία είναι ένα άλληρίσει, ό,τι και αν φαντασιώνει ένα συγγραφέα, στην πραγματικότητα πρέπει να μπορεί να υποθέσει ένα είδος πρόσληψης τη δουλειά του. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα όταν απέναντί σου συγκροτείται κάτι που δεν υπήρχε ποτέ ένα είδος πολιτισμού στον πυρήνα του οποίου ανερούνται βασικέ προποθέσει. Δεν ξέρω πράγματι αν μέχρι τώρα οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό σύστημα είχε επινοήσει τη μορφή του τουρίστα ο οποίος αφού πρώτα ανερεί όλο το περιβάλλον το οποίο υποτίθεται ότι πηγαίνει να επισκεφθεί προκειμένου να ανασυγκροτήσει τις ανέσεις που έχει δει στη διαφήμιση αφού πρώτα δηλαδή πηγαίνει σε ένα εξωτικό νησί και ουσιαστικά Προϋποθέτει να ξυλωθούν τα κοράλια Να ξυρωθούν τα ριζοφόρα Για να φτιαχτούν εκτροφία γαρίδας Διότι έχει δει μέσα σε ένα μπολάκι Να τρώει τη γαρίδα του Τι διάβολο πηγαίνει εξωτικές διακοπές Μετά ο ίδιος Μένει Να συνεχίσει τις προπληρωμένες διακοπές του Κολυμπώντας Αφού πρώτα βεβαίως τα κύλα σαν ράιζ Σε μία παραλία Η οποία ανά πάσα στιγμή Μπορεί να νεκρού. Μένει να πλατσουρίσει στα νερά κατά τα οποία είναι θαμμένοι 150.000 άνθρωποι. Η βλακιά του lifestyle που παρήγαγε αυτό το είδος είναι ένα όριο ισχύος το οποίο τίποτα δεν μπορεί να διαχειριστεί. Ούτε η λογοτεχνία, ούτε η ευφύεα. Αυτό που θα μπορέσει να διαχειριστεί τέτοια νησχύ θα πρέπει να είναι ριζικότερο και συνολικότερο. Για να το πετύχουμε αυτό. Στο ψευδός διαχωρισμένο πεδίο της λογοτεχνίας θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα πολύ πιο ευαίσθητο σύστημα συναγερμού. Θα πρέπει να είμαστε πλέον υπερβολικά καχύποπτοι απέναντι στην συνήθη χρήση, στην διατεταγμένη, υπαγορευμένη, επίσημη, εμπορευματοποιημένη λοιπόν χρήση. Θα πρέπει να είμαστε καχύποπτοι σε όλα τα επίπεδα. Από τα νενιά που σερβίρονται γεμιθιστόρημα, όντα η προέκταση του lifestyle στη λογοτεχνία, Μέχρι τα απλά κλισεδάκια του τύπου «κακά τα ψέματα» ή α μη γελιόμαστε». Αυτά είναι κιόλας το DNA του κλισέ Είναι λοιπόν κιόλας ο πυρήνας της Βλαϊκίας. Και θα πρέπει να γίνουμε καχύποπτοι και απέναντι σε αυτό που είναι το υπόβαθρο του lifestyle. Σε ένα είδο μεταφράσιμη εξορισμού εκ λογοτεχνίας. λογοτεχνία. Να το πούμε ένα παράδειγμα αυτό. Όπω θυμάστε, όταν άλλαξε η δραγμή και έγινε ευρώ. Ξαυνικά κάτι συνέβη μες στην τσέπη μας, αφού πρώτα είχε συμβεί στο φαντασιακό. Δεν βρεθήκαμε με περισσότερα λεφτά ή με λιγότερα μες στην τσέπη. Βρεθήκαμε όμως δίχως το γράδο του πόσο κόστιζε το καθετή, διότι δεν υπήρχε εμπειρία του πράγματος. Όσο μεγαλύτερος δεν ήταν σε ηλικία κάποιος, τόσο δυσκολότερο του ήταν να προβάλει την καινούρια τιμή σε εμπειρίες αγοράς του παρελθόντος. Το νούμερο είχε την ίδια αξία στο χρηματιστήριο, αλλά δεν είχε την ίδια αξία μέσα στη σκέψη μας, με στι συνήθειές μα, στην αυτοματοποιημένη αντίδραση απέναντι στι τιμέ. Με αποτέλεσμα, ένα κύμα πληθωρισμού. Παρά τα αυτά, ενώ πάρα πολλοί θρηνολόγησαν για τη δραχμούλα που ήμασταν συνηθισμένοι να την έχουμε κλπ., και και δηλαδή το μελό καταναλώθηκε, δεν σχολιάστηκε εγκαίρω ώστε να ληφθούν και μέτρα το φαντασιακό ρήγμα που έγινε, το ότι ξαφνικά είχαμε κάτι ίδιας φαινομενικά αξίας, αλλά χωρίς αντίκρισμα στην εμπειρία. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει με τη μορφή λογοτεχνίας, η οποία παράγεται για άμεση εμπορευματοποίηση, δηλαδή παράγεται ως προέκταση, ξαναλέω, του lifestyle. Έχει την ίδια φαινομενικά αξία, αλλά είναι κάπω σαν το ευρώ. Δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα. Σε τίποτα που να θυμόμαστε ή σε τίποτα που να έχουμε ξανακάνει ή που να έχουμε ζήσει. Σε κανένα απόθευμα μνήμης ή συγκίνησης ή ευφυΐες. Και επομένως, πριν καλά καλά το καταλάβουμε, δημιουργεί ένα πληθωρισμό κοινοτοπίας και βλακίας. Ως προς αυτό, επήγει να εγείρουμε όποιες αντιστάσεις μπορούμε. Και όπως πάντα, αυτές οι αντιστάσεις θα είναι δίκοπες. Θα πρέπει από τη μια μεριά να κοιτάν αποφασιστικά προς τα κύ, από που αναμένουμε κάτι να προκύψει και από την άλλη μεριά θα πρέπει να ανακτούν, να απεγκλωβίζουν από τη διάχυτη βλακία οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει μια αξία χρήσης αλλά αυτή η αξία καταποντίστηκε με στην κοινότοπη ανταλλακτική αξία του με την οποία μας παρέχεται η δυνατότητα να το προσλάβουμε. Και για να έχει κάποιο έρμα η αντίστασή μας, θα πρέπει να βρούμε τα σημεία εκείνα στα οποία το νόμισμα πολύ δύσκολα παίρνει τη μορφή του ευρώ. Τα σημεία εκείνα στα οποία η γλώσσα ριζώνει με στην ηθαγένειά της πολύ περισσότερο από ό,τι αλλού. Διότι εκεί πέρα ριζώνει βαθύτερα και με στην εμπειρία και με στην εφία. Τώρα βεβαίως αυτό από μόνο του δεν είναι επαρκής ορισμός. Στο ένα άκρο αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε μετεμφάσεως να ασχοληθούμε με την ποίηση. Αφού αυτό ακριβώς είναι συνολικά η καλή ποίηση. Το σημείο όπου η γλώσσα ριζώνει με την ηθαγένεια της. Και ευρύτερα κάθε καλή λογοτεχνία ως προς την οποία η ποίηση αποτελεί απλώς μια απόλυτο τιμή. Στο άλλο άκρο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει σε πολύ ιδικές μορφές η πιο γνωστή από τις οποίες είναι η πορνογραφία. Η πορνογραφική γραφή είναι κατεξοχήν αμετάφραστη επειδή προϋποθέτει ένα ευρύτατο και περίπλοκο δίκτυο διπλών σημασιών. Παρατάφτα, υπάρχει κάτι το οποίο κινείται ως κοινός παρονομαστής αυτών των δύο. Συνερώντας από τη μία το σκάνδαλο και το παιχνίδι με τις πολλαπλές, πολύ συχνά σημασίες, και από την άλλη μεριά, τις λεπτές εκείνες αποχρώσεις που επιτρέπουν στην γλώσσα να παλινορθώνει ένα άλλο πληρέστερο νόημα, όπως το κάνει η ποιήση. Τα συνερίδε σε ένα μυστηριώδε σύνολο που λειτουργεί σαν ρεζέρβα. Εκεί το σοβαρό και το φεδρό εναλλάσσονται αστραπιαία. Εκεί το σημείο που κάτι αποκαθίσταται είναι και το σημείο που αμέσως μετά θα κλονιστεί. Εκεί βλέπεις τη συνείδηση να εκτυλίσεται σαν το δράμα μιας διαρκούς εγρήγορσης. Εκεί βλέπεις την ευφυγεία να ποντάρει όλα τα λεφτά. Εκεί βλέπεις την κοινωνικότητα να ανασυγκροτείται κατά στο διαχωρισμένο πεδίο της λογοτεχνίας. Αυτή η ρεζέρβα είναι η σάτυρα. Γι' αυτό και στο δικό μου συλλογισμό, η σάτυρα, μολονότι δεν υπήρξε εποχή που να μην υφίσταται, υπό άλλοτε άλλη μορφή, συχνά πόδη, ενίοτε περίπλοκη, συνδέεται προταρχικά συνδέεται εξορισμού, εξυπαρχή, με το εγχείρημα που ονομάζουμε διαφωτιστικό. Είναι πάντοτε ένας τρόπος να καθαρίζεις το βλέμμα σου. Είναι πάντοτε ένα είδος ηθικής κρίσης μέσα από την οποία διηθούνται όλα τα λαίδια, έτσι ώστε να σταθούν ή να καταπέσουν. Είναι με δυο λόγια κάτι πιο περίπλοκο από τη διακομόδηση ή από το χαβαλέ, μόλον ότι αυτά τα στοιχεία τα ενσωματώνει και τα μετατρέπει σε τεχνικές τις, Στο πλαίσιο εκπομπών που πολύ ωραία θα ήταν αν πετύχαιναν να ανασυγκροτούν, να ανακτούν την αξία χρήσης, είναι λογικό κάποια στιγμή να επιμείνουμε στη σάτυρα, διατυπώνοντας αυτή τη φορά όχι την ηθική απολογία της, όπως το κάναμε ήδη με τα λόγια του Ροίδη, αλλά την γενεαλογία της, ας πούμε. Συνεπώ θα αφιερώσω ορισμένες εποπές, ένα μικρό κύκλο, ας πούμε, σε αυτήν ακριβώς τη γενεαλογία, προσπαθώντας να επαναφέρουμε στο προσκήνιο και ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται, σύμφωνα με την επίσημη αξιολόγηση, να ξέμειναν κάπου στα ριχά τη άτυρας. Το «Suriferipin», όπου το παιχνίδι με τα γλωσσικά κοιτάσματα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από όσο μπορούν να φανταστούν η μονότροπη, μονόχορδη, επιφανειακή μυθιστοριογράφη μα σήμερα, ας πούμε. Ειδικά ο Σουρίς, μέσα στον μεγάλο όγκο του, έχει μια στιγμή πύκνωση, έλαμψη, που διόλου τυχαία οργανώνεται γύρω από το μοτίβο που είδαμε πόσο πολύ εξαιτία Ζοροίδη μιλώντα για τον Μπάιρον, γύρω από το μοτίβο του Δον Ζουάν.